Κεφάλαιον γιώτα γάμμα, σελίδα 745, στίχη 1 έως 13, συστάσεις και χαιρετισμοί. 1. Τρίτην ταύτην φοράν θα έλθω προς σας. Καθώς δεν λέγει γραφή, με τη μαρτυρία δύο μαρτύρων και τριών, θα βεβαιωθεί κάθε λόγος. 2. Σας το έχω προείπει κατά το δεύτερον ταξιδιόν μου και σας το λέγω και τώρα πρώτου τρίτου ταξιδίου μου. Σας το είπα ως παρόν τη δευτέραν φοράν, και τώρα απόν γράφω προς εκείνους που έχουν ελεχθεί στο προηγούμενο ταξίδιόν μου ως αμαρτήσαντες και στους λιπούς όλους που εν τω μεταξύ από τότε έως τώρα ημάρτησαν ότι εάν έλθω και πάλιν δεν θα αφισθώ και δεν θα λυπηθώ κανένα. Τρία. Θα κάνω χρήση της εξουσία μου αφού ζητείτε να λάβετε πείραν και απόδειξη του Χριστού ο οποίο μου και ο οποίο ως προς δεν εδείχθη ασθενείς αλλά με τα ποικίλα θαύματα που εργάστη διαμέσου ημών των Αποστόλων Του και με τα πολλά χαρίσματα που ελάβατε, δεικνύει τη δύναμή Του μεταξύ σας. Τέσσερα. Δεικνύει δε τη δύναμή Του, διότι και αν εσταυρώθει λόγο Του ότι ενώθει με την ασθενή ανθρωπίνη φύση και έπαθεν ως άνθρωπος, είναι όμως γεμάτος ζωήν, λόγω Του ότι είναι Θεός και έχει δύναμη Θεού. Ό,τι δεν συνέβη με τον Χριστόν, συμβαίνει και με εμά τους Αποστόλους Του, διότι και εμείς είμεθα ασθενείς, επειδή μένομεν ενωμένοι με Αυτόν και είμεθα ξένοι προς τον κόσμο που μας καταδιώκει. Αλλά θα αποδειχθόμεν μεταξύ σας γεμάτη ζωήν μαζί Του από τη δύναμη του Θεού, όταν θα έρθομεν και θα χρησιμοποιήσουμε την Αποστολική μας εξουσία 5. Αντί να εξετάζετε εμάς, εξετάζετε τους εαυτούς σας, εάν ευρίσκεστε στην πίστη τους εαυτούς σας να δοκιμάζετε ή δεν γνωρίζετε καλά τους εαυτούς σας ώστε να εξέβρετε ότι όταν ευρίσκεστε στην πίστη είναι ο Χριστός μέσα σας εκτός εάν δεν ζήσατε μέσα σας των Χριστών και είστε δια τούτο άξιοι αποδοκιμασίας 6. Ελπίζω όμως ότι θα μάθετε όταν θα χρησιμοποιήσουμε την εξουσία μας ότι εμείς δεν είμεθα άξιοι αποδοκιμασίας 7. Εύχομαι δε εις τον Θεόν να μην πράξετε εσεί κανένα κακόν. Όχι, δεν θέλω να φανόμενοι εμείς δόκιμοι Απόστολοι έχοντες εξουσίαν και δύναμιν να τιμωρώμεν τους παρεκτρεπωμένους. Αλλά θέλω να κάνετε εσεί το καλόν, εμείς δε να φαινόμεθα σαν αδόκιμοι και μη έχοντες εξουσίαν και δύναμιν τιμωρητικήν. 8. Πράγματι δε θα φαινόμεθα σαν αδόκιμοι. Διότι δεν έχουμε καμία δύναμην κατ' εκείνων που ζουν ζωήν σύμφωναν προς την αλήθειαν. Αλλά τη δύναμη που μας έδωκε ο Θεός τη χρησιμοποιούμε υπέρ της αληθείας, τιμωρούνται τους παρεκτρεπομένους από αυτήν και δια της εξουσίας μας παιδαγωγούντας εις μετάνοιαν τους αμαρτάνοντας αδελφούς. ε9 διότι χαίρομεν, όταν ασθενεί, νομιζόμεθα στενής, σείς δε είστε ενάρετοι και δυνατοί, ώστε η δική μας εξουσία να μην έχει θέση δια σας. Τούτο δε και ευχόμεθα, δηλαδή την τελειοποίησή σας. 10. Δια το γράφω αυτά τώρα που είμαι απόν, ώστε όταν θα είμαι παρόν, να μη μεταχειριστώ απότομων τρόπον σύμφωνα με την εξουσίαν που μου έδωκεν ο Κύριος, για και όχι για να κατακριμνίζω. 11. Λοιπόν αδελφοί χαίρετε, εργάζεστε προς τελειοποίησή σας, παρηγορήστε, έχετε το αυτό φρόνημα. ζείτε ειρήνη και ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης θα είναι μαζί σας. 12. Ανταλλάξετε μεταξύ σας εγκάρδιων χαιρετισμών με φίλοι μάγιον. σας χαιρετούν όλοι οι χριστιανοί των μερών εις τα οποία τώρα βρίσκομαι. 13. Η χάρη σπουδίδεται από τον Κύριο Ιησού Χριστόν και η αγάπη του Θεού Πατρός και η συμμετοχή σας στο Ρεάς του Αγίου Πνεύματος, ήθε να είναι με όλους σας. Αμήν. Τέλος της Δευτέρας προς Κορινθίους Επιστολής, σελίδα 746